Πεντηκοστό μάθημα. Νεοελληνική λογοτεχνία. Η νεοελληνική λογοτεχνία σημείωσε μια καινούρια άνθιση από την εποχή που ελευθερώθηκε το πρώτο κομμάτι της Ελλάδας στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην Επτάνισο, που ήταν υπό Αγγλική κατοχή ω το 1864, εμφανίστηκε η πρώτη ποιητική σχολή. Αρχηγός τη ήταν ο Διονύσιος Σολωμός ο ποιητής του ελληνικού εθνικού ύμνου, που βάσησε τη γλώσσα του στα δημοτικά τραγούδια. Τα αποσπάσματα των τελευταίων του έργων δείχνουν πλούτο ποιητικής έμπνευσης και υψηλά νοήματα εκφρασμένα με συγκινητική απλότητα. Από τα νησιά του Ιωνίου βγήκαν και ο Κάλβος, ο Βαλαωρίτης, ο Πολυλάς, ο Μαρκοράς, ο Μαρτζόκης και άλλοι. Μεταξύ του 1850 και του 1880 παρουσιάζεται μια κρίση στη λογοτεχνία. Ήταν η εποχή των καθαρευουσιάνων ποιητών, με το αφύσικο και ρητορικό εκφραστικό του ιδίωμα. Αλλά από το 1880 και ύστερα αρχίζει ο γλωσσικός αγώνας για την επικράτηση της Δημοτικής, με πρωταγωνιστές τον Ψυχάρη, τον Ροΐδη και τον Αλέξανδρο Πάλι. Ο τελευταίος, μάλιστα, μετέφρασε την Ηλιάδα αριστουργηματικά. Κυρίαρχη μορφή στα ελληνικά γράμματα επί 50 χρόνια ήταν ο Παλαμάς. Γεννήθηκε στην Πάτρα, αλλά έζησε στην Αθήνα. Η ποιητική του παραγωγή είναι τεράστια και πολύμορφη, αλλά και τα κριτικά του δοκίμια άφησαν εποχή. Σύγχρονοι και λίγο νεότεροι του, είναι ο Μαβίλης, ο Χατζόπουλος, ο Μαλακάσης, ο Γριπάρης, ο Πορφύρας, ο Αθάνας και άλλοι, όλοι τους αξιόλογοι λυρικοί ποιητές. Στην πεζογραφία αναδείχθηκαν ο Ασύγκριτος Παπαδιαμάντης, ο Καρκαβίτσας, ο Θεοτόκης και αργότερα στο μυθιστόρημα, ο οτοκάς ο Μυριβίλης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Βενέζης, ο Μελάς, Νάκου και πολλοί άλλοι. Στην ποιήση, ο Καβάφης από την Αλεξάνδρεια, μια ιδιότυπη μορφή στα ελληνικά γράμματα, εκφράζει με το δικό του ύφος τη νοσταλγία του για τις φευγαλαίες στιγμές του χρόνου και της ηδονής. Ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της νεότερης Ελλάδας είναι ο Άγγελος Σικηλιανός, ο το λυρικό του έργο βγαίνει από τον αρχαίο μύθο, τη θρησκεία και την παράδοση της Ελλάδας αρχαίας και νέας. Άλλος μεγάλος Έλληνας ποιητής είναι ο Γιώργος Σεφέρης, ο πρώτος γνήσιος Έλληνας συμβολιστής, που έδωσε καινούργιο τόνο και καινούργιες κατευθύνσεις στην ελληνική ποιήση. Ο Καζαντζάκης τέλος επευλήθη διεθνώ κυρίω σαν μυθιστοριογράφο. Θα ακούσετε τώρα ένα σωνέτο του μαβίλη. Λύθη. Καλό τύχη νεκρή που την πίτρια τη ζωή. Όντα βυθίσει ο ήλιο και το σούρου που ακολουθήσει, μην του κλε, ο καϊμό σου όσο και νάνε. Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στις λυσμονιάς την κρουσταλένια βρύση. Μα βούρκος το νεράκι θα μαυρύσει, αστάξι για αυτές δάκρυο θε αγαπάνε. Κι αν πιούν θολό νερό ξαναθυμούνται διαβαίνοντας λιβάδια πασφοδήλοι πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται. «Α, δε μπορείς παρά να το δήλι, τους ζωντανού τα μάτια σου αισθρυνήσουν, θέλουν, μα δε βολή να